Σας έχω υποσχεθεί κάτι το οποίο βεβαίως δεν το ξέχασα και σήμερα το έφερα να σας το μοιράσω. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα γράψω και θα ερμηνεύσω τον κανόνα της έκτης Οικουμενικής Συνόδου τον εξικοστό δεύτερο κανόνα της έκτης Οικουμενικής Συνόδου ο οποίος ομιλεί ξεκάθαρα και θα το δείτε για τις ειδωλολατρικές εκδηλώσεις και ορτές του καρναβάλου. Και εκεί μέσα θα δείτε ποιος είναι ο αυστηρός γιατί άκουσα πολλά λόγια αυτές τις ημέρες ότι είμαι αυστηρός, ότι είμαι ακρέος ότι είμαι μονοχνοτος ότι είμαι μονοκόμματο. Θα δείτε λοιπόν ποιος είναι ο ακραίος και αν υπάρχουν ακραίοι. Θα δείτε ποιος είναι ο σωστός, θα τον διαβάσετε και μόνοι σας. Θα δείτε ότι εγώ μπροστά στους Αγίους Πατέρας είμαι ένα μηδέν, διότι οι Άγιοι Πατέρες εφήρμοζαν τους κανόνες. Εμείς δυστυχώς δεν τους εφαρμόζουμε. Εγώ απλά φωνάζω για να τηρηθούν οι κανόνες. Αλλά δεν έχω αρμοδιότητα να αφορήσω και να καθερέσω. Οι Άγιοι Πατέρες που είχαν αυτή την αρμοδιότητα, τότε καθερούσαν και αφορίζαν. Και ουέ και αλλήμωνος αυτόν, ο οποίο θα τολμούσε να συμμετέχει στις εκδηλώσεις των Διονυσιακών Εορτών, που έγινονταν τότε, ουέ και αλλήμονο σε αυτούς τους χριστιανούς που θα συμμετείχαν στα βοτά, όπως θα δείτε γράφει μέσα ο κανόνας, και σε άλλες ιδωλολατρικές παρόμοιε εκδηλώσεις που έγινονταν. Αλλήμονο τις γυναίκες που θα χόρευαν και θα φορούσαν ανδρικά ρούχα, αλλήμονο τους άνδρες που θα φορούσαν γυναικεία, σε αυτούς που θα έβαζαν μάσκες, θα τα δείτε αυτά γραμμένα μέσα στον κανόνα. Αλίμονο σε αυτούς που θα χόραβαν και θα γελούσαν κατά ανήθικο τρόπο, όπως γίνεται σήμερα στις εκδηλώσεις του Καρναβάλου. Σας τον υποσχέθηκα τον κανόνα, σας τον έφερα, θα σας τον μοιράσω στο τέλο. Είναι δύο φύλλα Το ένα φίλο θα, θα το δίνω εγώ εδώ μπροστά και ο κύριο Γεράσιμος θα κάθεται στην έξοδο και θα σας δίνει το άλλο. Γιατί αν μοιράσω και τα δύο μαζί. Θα αργήσουμε πάρα πολύ. Θα σας δώσω λοιπόν τα δύο φύλλα αυτά και σας συνιστώ να τα κορνιζάρετε, να τα δείξετε στους δικούς σας, να τα δείξετε σε αυτούς οι οποίοι έρχονται στην Πάτρα με αποκριστικό σκοπό να γιορτάσουν τον Καρνάβαλο. Άλλη μέρα δεν θυμούνται την Πάτρα, δεν θυμούνται να έρθουν το Αγίο Ανδρέου να προσκυνήσουν την Αγία Κάρα, δεν θυμούνται να έρθουν σε άλλες εορτές πατρινές εορτές θρησκευτικού περιεχομένου αλλά θυμούνται τα είδωλα θυμούνται τις ιδεολατρικές αυτές εορτές Ας το διαβάσουν λοιπόν και θα δούμε στη συνέχεια αν είναι τόσο θρασής και τόσο ασεβής όπως ελέγαμε την περασμένο, το περασμένο Σάββατο αν έχουν τόση ασέβεια μέσα τους ούτως ώστε πλέον εσκεμμένα ή θελημένα να παραβιάζουν τον κανόνα της Εκκλησίας μας Και μετά από αυτό, έρχομαι να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαμε το περασμένο Σάββατο. <και> Θυμάστε, το περασμένο Σάββατο μιλήσαμε για ένα κορυφαίο αμάρτημα, για ένα φοβερό αμάρτημα, το οποίο είπαμε είναι εισάξιον της βλασφημίας κατά του ονόματος του Θεού. Μιλήσαμε για το αμάρτημα της ασέβειας προς τον Θεό και για να επαναλάβω εν συντομία αυτά τα οποία είχαμε πει είπαμε ότι ασεβείς είναι άλλο πράγμα και άλλο είναι αμαρτωλός αμαρτωλοί είμαστε όλοι άλλος ο λιγότερο και άλλος περισσότερο Αμαρτωλοί, ως άνθρωποι είμαστε όλοι μας και δεν νομίζω να νομίζει κάποιος ότι δεν έχει τίποτα. Αυτό το αιώνιο παραμύθι το οποίο λέμε όταν πηγαίνουμε για εξομολόγηση. Δεν έχω τίποτα, δεν κάνω τίποτα, είμαι καλός, δεν πειράζω κανέναν. Το γνωστό το έχω μάθει απ' έξω τώρα. Τους περμένω, όποιος παίρνει μέσα στην εξομολόγηση τρεις κουβέντες έγιναν πει. Δεν βλαστιμάω, δεν βρίζω, δεν πειράζω κανέναν, δεν κλέβω, τελείωσε. Δι' τον Αγίον Πατέρα ημών, διάβασέ μου την ευχή να φύγω, να πάω να κοινωνήσω. Δεν έχουμε μάτια να δούμε τις αμαρτίες μας. Όλοι είμαστε ελαιηνοί και βρώμοι και ενώπιον του Θεού. Καταλάβετε το αυτό. Όλοι είμαστε όσο τελώνει. Δεν θα πρέπει να έχουμε μάτια να σηκώνουμε στον ουρανό. Θα πρέπει να τρεπόμαστε να κοιτάμε τον Θεό κατάματα στις εικόνες. Οι αμαρτίες μας είναι τόσο πολλές και τόσο βαριές που αν είχαμε λίγο φιλότιμο θα έπρεπε να κλαίμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να εκλιπαρούμε τον Θεό να μας ελεύσει και να μας συγχωρήσει. Είμαστε αμαρτωλοί, το παραδεχόμαστε. Αλλά είπαμε άλλο αμαρτωλός, άλλο ασεβής. Αμαρτωλός είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει αλλά μετανιώνει, αλλά κλαίει για την αμαρτία του, αλλά συντρίβεται για την αμαρτία του. Αμαρτωλός είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει αλλά κοιτάει πως και πως να τρέξει στο πνευματικό να εξομολογηθεί το αμαρτιμά του, να φύγει το βάρος από πάνω του. Αμαρτωλός είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει μεν αλλά έχει τη συνείδηση του αμαρτωλού όπως ο τελώνης. και αναφωνεί και αυτός μέσα από τα δάκρυά του και από τι τύψει της συνειδησεώς του ο Θεός ηλά στη τίμη του αμαρτωλό ελέησέ με Κύριε αμάρτησα, σε πίκρανα παρινόμησα παρεύειν την εντολήν σου αυτός είναι ο αμαρτωλός ασεβείς ποιος είναι ασεβείς είπαμε είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει και γελάει. Αυτός ο οποίος αμαρτάνει και δεν έχει ενοχές μέσα του. Ασεβής είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει και κοροϊδεύει τον Θεόν. Ασεβής είναι αυτός ο οποίος πάει να εξομολογηθεί δίθεν και έχει την απόφαση βγαίνοντας από την εξομολόγηση να ξανακάνει τα ίδια αμαρτήματα. Ασεβής είπαμε για να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα αμαρτήματα είναι αυτός ο οποίος όταν ξεκινάει η Σαρακοστή σκέπτεται πώς θα χαλάσει τη Σαρακοστή του. Ασεβής είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει δικές του νηστείες και λέει ότι θα νηστέψω το Καθαροβδόμαδο, θα νηστέψω και το Μεγαλοβδόμαδο και μέσα στη Σαρακοστή τρώει σαν κτήνος, σαν σκύλος και χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος ούτε υγείας, ούτε κάποια ανωτέρα βία. Ασεβής είναι αυτός ο οποίος καταλύει τους νόμους του Θεού και φτιάχνει δικούς του νόμους, δικούς του κανόνες. Ασεβής είναι αυτός ο οποίος προσέρχεται στην εξομολόγηση και κοιτάει μόνο και μόνο πως θα πάει να κοινωνήσει, ασευαίστατος πως θα πάει να κοινωνήσει χωρίς όμως να δηλώνει έμπρακτα τη μετανιά του και τη διορθωσή του ενώπιον του Θεού. Είπαμε ναι, μακάρι να μπορείς να κοινωνεί, αλλά για να κοινωνήσεις ένα πράγμα χρειάζεται, καταλαβαίνετε το, βάλτε το στο μυαλό σας καλά, ένα πράγμα. Η Θεία Κοινωνία θέλει ένα αντίτιμο και το αντίτιμο είναι η μετάνοια μας. Από τη στιγμή που φεύγεις από την εξομολόγηση αποφασισμένος να πράξεις τα ίδια αμαρτήματα. Λέω μετάνια δεν έχεις. Συντριβή δεν έχεις. Ταπείνωση δεν έχεις. Οι αμαρτίες σου δεν σε ενοχλούν. Και επομένως δεν μπορείς να ζητάς. Είναι μεγάλο στράσος να ζητάς τη Θεία Κοινωνία. Σας ανέφερα μερικά περιστατικά, τα οποία θα επαναλάβω εν συντομία. Μίλησα για την νηστεία. Ήρθαν πολλοί για, για να εξομολογηθούν αυτή την περίοδο. Θα νηστεύσεις, όχι, γιατί, γιατί μου; Έχεις βλόχους υγεία όχι. Πώς λοιπόν κύριε. Μου ζητάς να κοινωνήσεις Πώς λοιπόν Κύριε ζητάς τη συγχώρηση Όταν είσαι αποφασισμένος να καταργήσεις Το νόμο της Εκκλησίας Πώς εγώ πρέπει να σου δώσω τη Θεία Κοινωνία Όταν εσύ είσαι φρασής, Όταν εσύ είσαι ασεβής Όταν εσύ βάναυσα προσβάλλει το Λόγο του Θεού Πώς εγώ θα σου επιτρέψω Να, μετα... να μετέχεις του σώματος και του αίματος του Χριστού Άλλο αμάρτημα Δεν μιλάω με τον γείτονα Πολύ καλά Μετανιώνει Θα του μιλήσεις Όχι Επομένως Αφού εσύ δεν συγχωρείς Πως εγώ θα σε συγχωρέσω Πως θέλει ο Θεός να σε συγχωρέσει Αφού εσύ δεν έχεις αγάπη μέσα σου Πως θέλει ο Θεός να σου δείξει αγάπη Αφού εσύ δεν παίρνεις την απόφαση να διορθωθείς πώ ζητά σώμα και αίμα Χριστού Ασεβής είναι αυτός ο οποίος ψάχνει να βρει τον παπά γιατί δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι παπάδες ψάχνει να βρει τον παπά, τον κατάλληλο ο οποίος θα του επιτρέψει να πάει να κοινωνήσει χωρίς μυστία, χωρίς προσευχή, χωρίς αγάπη, χωρίς τίποτα Σας είπα, αυτή η διακοινωνία είναι φαρμάκι, δηλητήριο Φωτιά που θα σε κάψει. Να σε βέβαιος γι αυτό. Καλύτερα να πιεις ένα μπουκάλι Ακουαφόρτ παρά να παρακοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Σου το λέω και θα σου το ξαναπώ. Καλύτερα να αυτοκτονήσεις με ένα μπουκάλι Ακουαφόρτ παρά να να πάρεις σώμα και αίμα Χριστού. Η χειρότερη αυτοκτονία. Ναι, η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού αλλά είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού για αυτούς οι οποίοι μετανιώνουν για αυτούς οι οποίοι παίρνουν την απόφαση και λένε Θεέ μου, σε επίκρανα. δεν θα το ξανακάνω, ποτέ μου, να πεθάνω καλύτερα παρά να ξανααμαρτήσω παρά να σε πως το σώμα και το αίμα του Χριστού πως αυθαδιάζεις ζητώντας τη συγχώρηση τη στιγμή που εσύ δεν τη δίνεις. Μιλήσαμε για το άλλο, το μέγα μαρτύμα το οποίο συμβαίνει μεταξύ των νεαρών ανδρών και γυναικών τη φυγοτεχνία έρχεσαι, θες να κοινωνήσεις, ναι φυλάγω με παπά, ωραία φυλάγεσαι παίρνεις την απόφαση να διορθωθείς παίρνεις την απόφαση να πάψεις, να αμαρτάνεις, το παίρνεις εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να σου προσφέρω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά πρέπει να μετανιώσεις για αυτό που κάνεις. Πρέπει να αλλάξεις απόφαση. Πρέπει να πάψει να σκέφτεσαι κατά αυτόν τον βρώμικο και αμαρτωλό τρόπο. Και πρέπει να πάψει επίσης, προσέχετε το αυτό που θα πω. Πρέπει να πάψει να βάλεις εσύ όρια στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός μπορεί να θέλει να σου δώσει 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 παιδιά. Δεν έχεις δικαίωμα να κρατήσεις μόνο το ένα, ή μόνο τα δύο, ή μόνο τα τρία. Δεν έχεις δικαίωμα ούτε να κόψεις, αλλά ούτε και να αποφύγεις. Ούτε να φυλαστείς. Δεν έχεις δικαίωμα. Την παίρνεις την απόφαση. Εγώ δεν έχω δει. Δεν έχω κανένα λόγο να σου στερώ η Κοινωνία. Σε γνωρίζω, με γνωρίζεις, έχουμε προσωπικά, έχουμε τίποτα προηγούμενα. Όχι. Υπάρχει για μένα ένας νόμος, ο οποίος με συγκρατεί, ο οποίος με κατευθύνει, ο οποίος μου ορίζει τι πρέπει να σου πω και τι δεν πρέπει να σου πω. <κυρίζει> Τύρισε τον, ναι, Τύρισε τον και θα δεις ότι η ζωή σου το πάει καλύτερα. Να τα αποτελέσματα, τα βλέπετε, ένα, δυο παιδιά, τραβάτε τα από κάτω από τους τεκέδες, τραβάτε μαζεύτετα από τα ειστερινά κέντρα, Τραβάτε μαζεύθετα από τα πορνεία. Τραβάτε μαζεύθετα από τα nightclub. Τραβάτε μαζεύθετα ένα-δυο δεν ήθελες. Ε, να τα κάτω εκεί, κόσπουνε. Οι παλαιοί που είχαν 6, 7, 8, 10 ευλογημένα παιδιά. Και τα 10. Και τα 12 και τα 15. Κι ας μην είχαν να πάνε. Κι ας μπερπατάγανε ψυπόλητα. Αλλά μεγάλωσαν με τη βοήθεια του Θεού. Αντρώθηκαν, έγιναν άντρες τίμοι, γυναίκες Ευσεβείς κοντά στο Θεό Αυτό λοιπόν είναι ασέβεια Και είπαμε για τους ασεβείς Το λέει η Αγία Γραφή Το δε τέλος των ασεβών απόλυτα. Το τέλος των ασεβών Θα είναι φρικτό και οδυνηρό Και εδώ σε αυτή τη ζωή Θα δυνοπατήσει να βγει η ψυχή τους θα βασανιστούν πολλοί, θα εκκλυπαρούν το Θεό, θα φτάσουν σε αυτό το σημείο, να παρακαλάνε το Θεό να φύγει η ψυχή τους και η ψυχή τους δεν θα φύγει, δεν θα βγαίνει. Αυτό είναι ο ασεβής, σαν αυτόν τον άθιο, τον μολιέρο όπως τον λέγανε κάτω στη στην Γαλλία ο οποίος έβριζε μια ζωή, Χριστούς, Παναγίες, Παπάτες, Δεσποτάδες, Εκκλησίες δεν είχε πείσει τίποτα και όταν ήρθε η ώρα να βγει η ψυχή του δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε, ούρλιαζε, μουγκρίζε σαν το βουσκάρι. Η ψυχή του δεν έβγαινε. Και τότε ανακάστηκε ο ταλέπορος και λέει πέστε σε έναν παπά. Τους έβριζαν μια ζωή τους παπάδες. Πέστε σε έναν παπά, μπας και μπορέσει να κάνει τίποτα. Να βγει η άφλια ψυχή μου να βγει. Δεν έβγαινε με τίποτα. Αυτό είναι το τέλος των ασεβών. Οι ασεβείς, αυτοί οι οποίοι δεν ήταν απλά αμαρτωλοί, αλλά έβριζαν τον Θεό, γελούσαν όταν αμάρταναν. Για αυτούς το τέλος θα είναι φρικτό και οδυνηρό. Η δε ψυχίδους θα καταταγεί στην κόλαση, την αιωνία κόλαση, την οδυνηρή και βασανιστική κόλαση. Αυτά είπαμε προχτές για την ασέβεια του ανθρώπου προς τον Θεό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μια άλλη ασέβεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ασέβεια των παιδιών προς τους γονείς και των γονιών προς τα παιδιά. Συνήθως, εσείς οι γονείς, οι περισσότεροι που είστε γονείς, απαιτείτε τον σεβασμό των παιδιών σας. Και δικαίως, και δικαίως, ασφαλώς, σύμφωνα με τον νόμο της Αγίας Γραφής, τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους γονείς τους. Ασφαλώς σύμφωνα με τον νόμο της Αγίας Γραφής το παιδί πρέπει να υπακούει να σέβεται να πειθαρχεί εις αυτά τα οποία θα του υποδείξουν οι γονεί. και η απέτησή σας είναι δικαιώτατη και σωστότατη θέλετε τα παιδιά σας να σας υπακούν θέλετε τα παιδιά σας να σας σέβονται όμως Αγαπητή μου και αγαπητές μου, έχετε κάνει ένα λάθος. Ζητάς από το παιδί να σε σεβαστεί τη στιγμή κατά την οποία δεν το δίδαξες ποτέ τι σημαίνει σεβασμός. Το επαναλαμβάνω. Ζητάς από το παιδί να σε σεβαστεί και να πιθαρχίσει στα λόγια σου, όταν ποτέ δεν το έμαθες τι σημαίνει σεβασμός και τι σημαίνει πειθαρχία. Διότι από μικρό, διότι αυτά μαθαίνονται από την πιο πιο μικρή ηλικία, από την πρώτη μέρα που θα βγει, από την κοιλιά σου, από την πρώτη μέρα που θα γεννηθεί, θα πρέπει να επιδοθεί στο έργο της διαπαιδαγώγησης του μικρού Μα τι καταλαβαίνει το νιάνιαρο Τι καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τίποτα Πολλά καταλαβαίνει Το παιδί Ακόμα από, τις, από την πρώτη ημέρα που θα έρθει στο φως Και μέσα στην κοιλιά που είναι ακόμα το παιδί έχει τη δική του νοοτροπία Έχει μυαλό Δεν είναι βλάκας Απλώς είναι σε τόσο μικρή ηλικία Που δεν μπορεί να κατανοήσει το δικό σου το μυαλό Έχει τη δική του νοοτροπία το παιδί Έχει το δικό του μυαλό Και θα πρέπει από την πρώτη στιγμή Είπαμε να το διαπαιδαγωγήσεις Κάποτε και πήγε μία μάνα σε ένα μεγάλο ιερέα, μορφωμένο, πνευματικό άνθρωπο και του λέει παπούλη. θέλω να μου πεις πώς πρέπει να διαπαιδαγωγήσω το παιδί μου. Και τη ρώτησε ο παππούλης πόσο χρονό είναι το παιδί σου. Είναι λέει πέντε χρονών. Άργησες κυρά μου, άργησες Μα λέει από πότε έπρεπε να το να σε συμβουλευτώ παπούλι Από την ημέρα που κατάλαβες ότι είσαι έγκυος Από εκείνη την ημέρα θα έπρεπε να έχει αρχίσει η διαπαιδαγώγηση του παιδιού σου Το παιδί διαπαιδαγωγείται με τρεις τρόπους αγαπητές μου Διαπαιδαγωγείται πρώτον με τη διδασκαλία να του μιλήσει. Δεύτερον, προσέξτε το αυτό που θα πω. Διαπεραγωγείτε με το παράδειγμά σου. Είσαι ο δασκαλός του. Και σαν δάσκαλο που σε έχει δεν θα σε ακούει μόνο, θα σε βλέπει κιόλα. Και αν αυτά που λες είναι αντίθετα με αυτά που κάνεις Καταλαβαίνεις το παιδί Θα διαλέξει τον εύκολο δρόμο Και τρίτον Υπάρχει ένας τρίτος Για να διαπαιδαγωγήσει το παιδί σου Μίλα του Δίδαξέ τον με τα λόγια σου Πρώτον Δεύτερον Δίδαξέ τον με τη συμπορφορά σου Τρίτον Άφησέ τον στα χέρια του Θεού Μίλα στο Θεό για το παιδί Αυτά τα τρία τα έκανες. Δεν τα έκανες. Μην απαιτείς επομένως το παιδί τώρα πλέον να μάθει πυθαρχία. Μην απαιτείς τώρα πλέον το παιδί να μάθει σεβασμό. Τι σημαίνει σεβασμός δεν το ξέρει. Δεν το μάδες. Δεν το δίδαξες. Δεν ξέρει τι σημαίνει σεβασμός. Σεβασμός των παιδιών προς τους γονείς. Μακάρι αυτή τη στιγμή να είχα εδώ παιδιά μπροστά να τους μιλήσω και να τους πω τι ορίζει ο νόμος του Θεού. Θα σας τα πω εσάς και εσείς που έχετε παιδιά και αγώνια, μιλήστε τους. Έχετε ευθύνη κακόμοιρες. Έχετε ευθύνη θα σας κρεμάσουν δια όλια μεθαύριο και θα ψάχνετε να βρείτε πόρτα να φύγετε και δεν θα τα καταφέρετε Προσέξτε καλά αυτά τα οποία θα πω όπως εγώ, δεν έχω παιδιά εγώ, δεν έχω παιδιά, ούτε εγώ. έχω και όμως βλέπεις Τροία η ανησυχία και θέλω να σας μεταφέρω αυτά τα λίγα που ξέρω προκειμένου να γίνετε κι εσείς γνώστες της αληθίας έτσι εσύ πρέπει κι εσύ να κάνεις την ίδια δουλειά Πράγματι, ο νόμος του Θεού είναι πολύ βαρύς για τα παιδιά αλλήμονο στο παιδί αυτό το οποίο θα πικράνει τον πατέρα του και τη μάνα του δεν τα ξέρουνε δεν του τα ποτέ πως θα τα ξέρει το παιδί δεν του τα μαθες. αυτός λέγει που παρακούει τον Πατέρα Του και τη μάνα Του καλύτερα να μίζει καλύτερα να πεθάνει και, και κατηραμένος υπό κυρίου, ο παροργίζων μητέρα αυτού αυτός που παροργίζει τη μάνα Του που την κάνει και φωνάζει που την κάνει και ορίζεται. Αυτός ο, αυτός ο νεαρός έχει την κατάρα του Θεού και μπορεί η μάνα του ποτέ να μην το καταλαθεί το παιδί τη. Όμως η κατάρα του Θεού είναι δεδομένη. Η Αγία Γραφή δεν λέει ψέματα. Τα λόγια της είναι σαφή και κατηγορηματικά. Και κατηραμένος υπό Κυρίου, ο παροργίζων μητέρα αυτού. <κυκυκλή> και θα σας πω και κάτι άλλο. έχουν οι νέοι Ξυπνήσανε τώρα Ξυπνήσανε τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα κλωτσοκούδουνα Ξυπνήσανε Βγαλαν γλώσσα Σηκώσανε χέρι Και χτυπάνε Μεγαλώσανε Ως τύπτη πατέρα ή μητέρα αυτού Θανάτο θανάτούσκο Καλύτερα να μην είχες χέρι παιδάκι εσύ που το σήκωσες και χτύπησες τον πατέρα σου ή τη μάνα σου, καλύτερα να σου να κουλώσεις. Θα έρθει τη στιγμή, θα έρθει τη στιγμή που μόνος σου θα φτάσεις να καταργήσεις τον εαυτό σου και την τύχη σου. Όχι μόνο τους χτυπάνε, τους διώχνουν από το σπίτι. Γέρασες, φύγε, στον κυροκομιό, δρόμο, άκρη νιάτα. να περάσουν τα νιάτα. Μ. Που να ο ταλέπορος, τι ταλέποροι, που να τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό. Ως βλάσφημος ο εγκαταλεικόν πατέρα. Αυτό που εγκαταλείπει τον Πατέρα του, θεωρείται για τον Θεό βλάσφημος και η τιμωρία που θα δεχτεί, θα είναι η τιμωρία που θα δεχτούν οι βλάσφημοι. Θυμάστε την εντολή του Δεκαλόγου, Τίμα τον Πατέρα σου και τη Μητέρα σου» «Η να έψει γέγεται για να πας καλά στη ζωή σου παιδάκι μου» Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Μου λέγανε εδώ επάνω στο γεροκομείο, Πεθάναν γέροι. Γέροι. Να πεις ότι δεν είχαν παιδιά. Παιδιά με το τσουβάκι. Πάλι οι άνθρωποι. Έξι παιδιά, εφτά παιδιά, οκτώ, δέκα παιδιά. Συγκεκριμένα μου είπαν για ένα δέκα παιδιά είχε. Πέθανε και δεν πήγε κανένα. Ούτε να το πάρει. Ούτε, ούτε το πτώμα του πατέρα του να πάρει. Ούτε το πτώμα του πατέρα του, να πάρει. Ούτε το πτώμα του και αναγκάστηκε το γυροκομείο εδώ πίστε πίεστα, εσύ το πούνε πάνω το Κυστατοπούλιο επήγε και τον έθαψε μόνοι τους τον, θαύσανε, τον άνθρωπο. τράβα να σας το πούνε πάνω μου το λέγανε και δεν πίστευα στα αυτιά μου αυτός που παραπικραίνει τον πατέρα του τη μητάρα του αυτός που τον παροργίζει αυτός που τον εγκαταλείπει αυτός που έχει αλλημονό του πρόκειται τη ζωή του δεν θα δει Και αυτό ισχύει και για εσά. Ειλικά τους νεότερους που οι γονείς σας ζουν. Που οι γονείς σας ζουν. Αλλά είπαμε, γιατί βιάζομαι, με τρώει η ώρα, η ώρα το ρολόι μου το βάλω εκεί απέναντι. Τι να κάνω, <χω> έχω το βάσανο. Το μάτι μου πέφτει συνέχεια εκεί πέρα. Απαιτείται όμως και σεβασμό των γονιών προς τα παιδιά Όχι μόνο τα παιδιά προς τους γονείς, αλλά και οι γονείς προς τα παιδιά Ζητάς σεβασμό Τι τον δίδαξες το παιδί σου, κύριε μου και κυρά μου Το σεβάστηκες Αντελείφθης ποτέ ότι στα χέρια σου είχες το δώρο του Θεού Σκέφτηκες ποτέ, ότι ο Θεός σου δάνεισε ένα παιδί, στο δάνισε και Έχει. κάποια μέρα θα το ζητήσει πίσω, όπως ακριβώς σου το έδωσε το σεβάστηκες, τι το δίδαξες, τι του έμαθες, τι τα διδάσκεται τα παιδιά σας αγγλικά Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Μουσικά, Γυμναστική, Χορό, Τραγούδι, Ποδόσφαιρο, Αθλητισμό, ό,τι θέλεις Στο Χριστό το πήγες Είδες τι σου είπα Τρεις τρόποι είναι για να παιδαγωγήσεις το παιδί σου Και ένας από αυτούς, ο πρώτος Να πεις μου το παιδί δεν είναι δικό μου. Είναι δικό σου. Είναι δικό σου το παιδί. Έτσι έλεγα λοιπόν. Τρία του Θεού. Πέντε του Θεού. Εφτά του Θεού. Σήμερα τι λες. Πόσα παιδιά έχεις. Τρία. Δικά μου. Σου είπα προηγουμένως κάτι. Τράβα να τα μαζέψεις από κάτι τα δικά σου. Τράβαν τα μαζέψεις από τα στέκια των Αρκουμανών. Τράβαντα τα μαζέψεις από τα στέκια των Ομοφυλοφίλων. Τράβαν τα μαζέψει από κάτω από τα στέκια. Τα δικά σου τα παιδάκια σου. Δεν τα άφησε στο Θεό. Ασέβεια μεγάλη. Ασέβησε προ τον Θεό. Αλλά ασέβησε και προ το παιδί σου. Πώ το διαπαιδαγώγησε. Πήρε καμιά ώρα τη βέργα να του μαυρίσει τα πόδια. Την πήρες. Όχι. Το λυπήθηκε. Ήρθε μια μάνα και μου λέει εγώ το παιδί μου δεν θα το δω ποτέ να κλαίει. Ε τότε της λέω κυρά μου θα σε κάνει να κλάψεις εσύ. Άμα δεν το κάνεις να κλάψει αυτό θα σε κάνει και θα κλάψεις εσύ. Την είδα μετά από καιρό. <κυκ> της λέω μήπως άλλαξες γνώμη. Άλλαξα, άλλαξα, άλλαξα. Δεν το ξανακάνω αυτό. Δεν το ξαναλέω. Κάνε να τράψει Γιατί έτσι και θα σε αγαπήσει Και θα αγαπήσει τον θεόν και θα σε σεβαστεί Αυτό που βλέπετε, δασκαλός μου εδώ Όταν είμαστε στην κατασκήνωση Και έβλεπε μερικές με μανάδες Να φοπεύουν τα παιδιά τους, να τα αγκαλιάζουν, να τα φιλούν, να κάνουν σαν τρελέ μόλις τον βλέπανε εκεί πέρα σαν παραβές <Συκλή> όταν έβλεπαν κανένα να κλαίει γιατί ήθελε να φύγει από την κατασκήνωση ναι ναι ναι μάνα μην κλαις θα σε πάρουμε να φύγουμε αμέσως μη στενοχωριέσαι καθόλου <Συκλή> μου έλεγε από μακριά τα βλέπεις αυτά μου λέει τι λέω τα βλέπω αυτά μου λέει μεθαύριο να τους κόψουν το κεφάλι των γονιών τους είναι ψέματα Κάτε την ίδια τακτική, όχι χέρια θα σηκώσουνε, πόδια θα σηκώσουνε, στον τάφο θα σε στείλουνε μια ώρα αρχίτερα. Μια ώρα αρχίτερα, εκεί θα σε στείλουνε. Θα τους κόψει το κεφάλι μου, λέγε. μου μου έκανε έτσι, το χέρι που το θυμάμαι, έτσι μου έκανε, το κεφάλι θα το του κόψουνε. Δεν το σεβάστηκες, διότι όν αγαπά Κύριος παιδεύει. Και οι γονείς λέει, που αγαπάτε τα παιδιά σα Το λέει, έχει γραφεί Το λέει, σπάς του λέει Τα πλευρά του Φλάσσον τα πλευράς αυτού Σπάς του τα πλευρά, βάλε το χάμου Πάτα το, πάτα το χάμο Να σου αντιμιλίζει Να σου βγάλει γλώσσα Να σε πει χαζό, από μικρό Για το μεγάλο άστο, μετά δεν το κουματάρισε Μεγάλο άστο Ξέχνατο μετά. Μικρό εκεί θα το σαπίσει το ξύλο χάμου. Δεν το σεβάστηκες. Δεν το σεβάστηκες γιατί αν το σεβόσουν έπρεπε να ρίχνεις. Ως φίλετε της βακτηρίας αυτού μισή τον ιών αυτού, λέει η Αγία Γραφή. Όποιος βυπάται το ραβδί του μισή το παιδί του. Λόγια της γραφής σας λέω, ξυπνάτε. Τις γραφείς λόγια σας λέω. Ως φίδεται της βακτηρίας αυτού. Μισή των ιών αυτού. Να μην κλάψει ε. Θα σε κάνει και θα κλάψεις. Μη τώρα σου Σεβασμός των γονιών προς τα παιδιά. Τι τόματος το παιδί. Παλιά θυμάμαι το καμάρι του πατέρα μου και της μάνας μου και των χριστιανών γονιών ήτανε όταν ερχόταν κανένας ξένος στο σπίτι μας έπαιρνε και έτουλεγε, μας έλεγε πες το πατεριμό να δούμε να ακούσει ο Κύριος που το ξέρεις πες το πιστεύω ψάλε κάτι να σ' ακούσει ο Κύριος χαρά ο πατέρας χαρά η μάνα και ρόντανε. το παιδί του ήξερε να ψάλει ήξερε να λέει προσευχές για κάνει το σταυρό σου ο χαρά όταν σε έβλεπαν και ήξερες κάτι τέτοιο ε... τώρα τροπή τα, τέτοια πράγματα θα μάθουμε τα παιδιά τέτοια πράγματα θα τα διδάξουμε προσευχές που είμαστε καθυστερημένοι γι' αυτό σας είπα και τα μεθαύριο να πάει στην εκκλησία δεν πάει τα είδατε σήμερα πάνε στην εκκλησία όχι. χριστούγεννα Πάσχα το μάθανε τώρα το παραμύθι. Γιατί, αφού δεν πας εσύ, πως θα πάει εκείνο, άλλο θέμα στο οποίο δεν σεβάστηκες, ούτε τον εαυτό σου, ούτε τον Θεό, ούτε το παιδί σου. Η μάνα σου έτσι έκανε, ο πατέρα σου έτσι έκανε, σηκωνόταν το πρωί, σε ξύπναγε από τα χαράματα, να σε πλύνει, να σε λούσει, να σε τιμάσει, να σε δίσει, να φορέσει τα καινούργια σου τα ρούχα να πάει στην κάθε Κυριακή. Τώρα, με τέτοιο, ας το παιδί να κοιμηθεί, ας το παιδί κουρασμένο, διαβάζει έτσι την εβδομάδα. <Κι> Τηλόραση είναι στο δωματιό του τώρα. <Κι> Έχουμε τη μόδα, δηλαδή. Γιατί δεν μπορεί να κάθε το παιδί μαζί με τους μεγάλους, να το τα βλέπει, έχει το δικό του πρόγραμμα. Θα κοιτάξει ότι θέλει αυτό, μην το καταδυναστεύουμε, μην το καταπιέζουμε το παιδί, ελεύθερο. Α? Θα κλάψετε, πολύ θα κλάψετε. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το κακό. Δυστυχώ όταν βλέπουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους ξεφύγανε, μετά ψάχνουν να βρούνε ανθρώπους να τους φορτώσουνε την κατηγορία. Τα φταίνουν οι παπάδες, τα φταίνει η εκκλησία, τα φταίνουν οι παλιά άνθρωποι δεσποτάδες, αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση, αυτό γιατί. Γιατί, γιατί φταίει ο παπάς, αν εσύ το έχεις διδάξει το παιδί σου το έχεις κάνει σωστό θα το, ενοχλού... θα το ενοχλούσε γιατί εγώ δεν έφτυγα από την εκκλησία σας ρωτώ γιατί γιατί δεν ο παπάς απλώς πάει να του φορτώσει τις δικές σου τις ευθύνες του παπά και ψάχνει να βρεις άνθρωπο να φορτωθεί τα δικά σου τις δικές σου κατηγορίες. Ασέβεια, των γονιών προς τα παιδιά και των παιδιών προς τους γονείς πόσες φορές θες ζήτησες από το παιδί σου να γίνει παρήκοος του νόμου του Θεού πόσες φορές του το ζήτησες πόσες φορές του το ζήτησες να παραβεί το νόμο του Θεού παίρνει τηλέφωνο κάποιος το σηκώνει ο μικρός διαταγή του μετέρα πέσε δεν είμαι εδώ Αφού εκεί είσαι βρε ψεύτη Αφού εκεί είσαι βρε Βρε, βρε τι το διδάσκεις το παιδί Τι το διδάσκεις το παιδί Διαταγή της μάνας Πετάξου στον διπλανό το περιβόλι Πρόσεξε μη σε δίκανείς Πάρε μια τσάντα και φέρε μερκαλεμόνια δώσε Διαταγή Γελάτε γελάτε, Μεθά αύριο θα το κυνηγάσουμε στις φυλακές Ζώμα στο παιδί σου Ποιος το δίδαξε, γιατί το κλέψα; εσύ. Και για αυτό τι λέει ο νόμος του Θεού. Τα τέκνα λέει υπακούεται τις γονές νημών. Αν τους υπακούνται τους γονείς, αλλά προσθέτει, Εν κυρίω, Εν κυρίω. Άμα δηλαδή ο πατέρας και η μάνα του πούνε τίποτα παράνομο, έχει δικαίωμα το παιδί να πει, όχι δεν πάω, χτυπήσου γάμο. Δεν πάω. Δεν το κάνω αυτό που ζητάς Πόσες φορές το υποχρέωσε το παιδί να παρανομήσει Πόσες φορές το υποχρέωσε το παιδί να παραβεί τον νόμο του Θεού Πόσες φορές Και εξαπέτηση τώρα τι να κάνει το παιδί Ενώ το μέσα από τις κοπριές Τι θες να βγει λουλούδι Τι θα να βγει Πως θα βγει λουλούδι Κοπριά θα βγει Σεβασμός των παιδιών προς τους γονείς και σεβασμός των γονιών προς τα παιδιά. Και όλοι μαζί σεβασμός προς τον Θεό. Να η Αγία η οικογένεια πια είναι. Αυτή είναι η Αγία η οικογένεια. Να σέβεται το παιδί τον πατέρα και τη μάνα και οι γονείς να σέβονται το παιδί. Και όταν χρειάζεται να το αγαπούν. Να τον ουθετούν, να το διδάσκουν. Και όποτε χρειάζεται, ρίχνουν. Όσοι φίλετε, θυμηθείτε το αυτό. Όποιο φίλετε, λυπάται το ραβδί του, μισεί το παιδί του. Είναι λόγο της γραφής. Αφήστε τα μοντέρνα τα συστήματα. Αφήστε τα μοντέρνα τις μοντέρνες ιδέες που σήμερα τα παιδιά καβαλήκανε τους γονείς αφήστε τα αυτά διδάξτε τα παιδιά σας πλέον μανάδες φρέσκες καινούργιες και πατεράδες καινούργιους διδάξτε τους μιλήστε τους μην το λυπάς μην παίγεις στη μέση σύ. η γιαγιά μην παίγεις στη μέση άστο άστο να το φάει το χαστούκι το χρειάζεται άστο μην σε πόδιο. Αυτά από την ασέβεια προς τους γονείς αλλά και προς τα παιδιά. Πάντα δυστυχώς βλέπετε η ώρα με περιορίζει. Πάλι θα σας πάω λίγη ώρα παραπάνω. Δεν πειράζει. Ξέρω την αγάπη σας και την ανοχή σας και γι' αυτό εκμεταλλεύομαι βλέπετε. Να συνεχίσουμε λοιπόν λίγο τώρα στη Θεία Λειτουργία. <coughs> Μιλήσαμε προχτές δια το ειρήνη πάση τα σκεφαλά μόνο το κυρίο κλείνομεν το οποίο είπαμε το αναγγέλιο ιερέψη μετά του πάτε ημών πλησιάζοντας η μεγάλη ώρα της τελέσεως του μυστηρίου της Θείας λειτουργία. Το μυστήριο βεβαίω έχει τελεστεί, έχει μεταβληθεί ο Άρτος και ο Ίνος, το έχουμε πει αυτό σε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά τώρα πλέον πλησιάζει η φρικτή ώρα κατά την οποία ο άνθρωπος θα γίνει θεοφόρος. Ο άνθρωπος θα μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Πάμε να κοινωνήσουμε, μπαίνετε και στριμογνώστε, πάτε, κάντε, γελάτε, κοροϊδεύετε, κοτσομπολεύετε, πηγαίνοντας για Θεία Κοινωνία. Πού να ξέρεις. Άμα μπορούσε ο Θεός να μας δώσει μάτια εκείνη τη στιγμή, μπορεί ο Κύριος, αλλά δεν το κάνει. Αν μα έδινε μάτια εκείνη τη στιγμή, πνευματικά μάτια, να δούμε τι γίνεται την ώρα που οι πιστοί μεταλαμβαίνουν, θα βλέπεις πλήθη αγγέλων και αρχαγγέλων. Όλο τον ουράνιο κόσμο να είναι εκεί γύρω στο άγιο ποτήριο γονατιστή να έχουν κρύψει τα πρόσωπά τους γιατί δεν μπορούν να ατενίσουν τον κύριο της δόξης και εσύ πας γελώντας, σπρώχνοντας, κοροϊδεύοντας, γελώντας σας είπα τα παιδιά δεν φταίει. Έτσι τα μάθατε εσείς άντε ρε, να παρακοινωνήσεις, σιγά ρε, να παρακοινωνήσεις Το δίδαξες τι είναι η θεία Κοινωνία. Του είπες ποτέ Του είπες το σεβασμό με τον οποίο πρέπει να στέκει μπροστά στο Άγιο ποτήριο, Του είπες ποτέ ότι πρέπει τα μάτια του να τρέχουν δάκρυα Του είπες ποτέ, του τα αυτά Ότι κανονικά όχι περπατώντας, αλλά γονατιστός Θα έπρεπε να προχωράς, γονατιστός, μουσουλώντας Να φτάσεις εκεί, να σκύψει ο ιερέας να σε κοινωνήσει, γονατιστός Του το έπες το ποτέ αυτό το δίδαξες ποτέ κάτι τέτοιο, άντε ε, βλάκα, άντε πήγαινε να κοινωνήσεις και ο πατέρας κάθε με το τσιγάρο στο σπίτι, διαβάζει εφημερίδα. Η μάνα, κοιμάται ακόμα και περμένει το παιδί να πάει να κοινωνήσει. Πώς θα πάει, γελώντας θα πάει, κοροϊδεύοντας, σπρώχνοντας, βλαστημώντας, το στην εκκλησία. Δεν σας λέω δικά μου, το άκουσα με τα αυτιά μου, το άκουσα. Ξέρει το παιδί. Δεν μπορεί να διακρίνει τι σημαίνει επειλησία και τι σημαίνει ποάβγιο του σχολείου. Δεν μπορεί να διακρίνει τι σημαίνει επειλησία και τι σημαίνει καφενείο. Δεν μπορεί το διακρίνει. Δεν του το μάθες, να ο Σεβασμός δεν του το μαθες. Δεν το δίδαξες. Φοβήτηκε η στιγμή σου το παιδί «καλλόχερος». Θα πληρώσετε σας το είπα. Όχι εσείς όσοι άν και εσείς είσαστε μέσα σ' αυτούς.. Ετοιμαστείτε. Θα βρέψετε τους καρπούς των έργων σας. Στη συνέχεια, μετά το Ειρήνη Φάση, που λέει ο ιερεύς, διαβάζει μία μυστική ευχή. Ευχή μυστική, η οποία ευχή, απλώς κοντρικά θα σας πω, παρακαλεί τον Θεόν να μας αξιώσει να γίνουμε μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού παρακαλεί τον Θεόν το σώμα και το αίμα του Χριστού να γίνει φύλακας των ψυχών και των σωμάτων ημών να μην γίνει φωτιά να μας κάψει που είπαμε προηγουμένως παρακαλεί ο ιερεύς εξ του λαού Και μετά τι λέει Χάρητη και εκτιρμής Και φιλανθρωπία Του μονογενού σου Υιού Με τού ευλογητώσει Συν το Παναγείο και αγατό Και ζώο σου πνεύματι Νύν και και εις του των αιώνων Αμήν Πως θα γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού Δώρο για μας και όχι φωτιά. Πώς θα γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού για μας φυλακτήριον να μας φυλάει από κινδύνους από άφιες καταστάσεις που μας συμβαίνουν γύρω μας πώς θα γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού τέτοιο σας είπα και προηγουμένως κανείς δεν είναι άξιος να κοινωνεί κανείς κανείς αλλά κατά χάριν να αυτό σημαίνει το χάριτη και η χτιρμής Κατά Μας επιτρέπει ο Κύριος Να κοινωνούμε Είπαμε όσοι μετανοούμε έτσι Και σε όσους ο πνευματικός δίνει την άδεια Ο αμετανόητος όχι Ο αμετανόητος Ο πείσμονας στην αμαρτία Όχι Όχι Όχι να πεθαίνει κάμω. Δεν πρέπει να κοινωνήσει. Και εσύ σας παρακαλώ, μην εκδιάζετε τους παπάδες. Παπά δεν θα το κοινωνήσεις. Ξομολογήθηκε. Μετάνιωσε. Μετάνιωσε. Τι να κοινωνήσω. Σκυλί είναι. Τι να κοινωνήσω. Λιγότερη κόλαση θα έχει ακοινώνητος παρά να κοινωνήσει. Δεν προσφέρει τίποτα το σώμα και το αίμα του Χριστού σε ένα αμετανόητο. Χειρό, τον χειροτερεύει, τον εξαγριώνει περισσότερο. Λυσομανάει η, η κόλασης να τον δεχτεί. Να τι σημαίνει χάρητη; Χάρητη σημαίνει ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού και εμείς που λέμε, εμπάς περιπτώσει, ότι μετανοήσαμε που μας επιτρέπει ο πνευματικός μας να κοινωνήσουμε και εμείς κατά χάριν όχι, ότι είμαστε άρξιοι. Δεν έχω τίποτα. Ποιος το έπεε. Ποιος το έπει? Να πει εδώ. Να σηκώσει το χέρι του. Ποιος δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Έλα, για σηκώσει το χέρι σας. Ποιος να τολμήσει. Χάριτι κοινωνούμε. Χάριτι. Κατά χάρι. Και εκτιρμής. Και επειδή ο Θεός μας λυπάται. Αυτό σημαίνει και εκτιρμής. Μα λυπάται ο κύριο. Δεν θέλει να, να μείνουμε ακινώνιοι θέλει να μα ενισχύει με το σώμα του και με το αίμα του. Μα λυπάται. Γι' αυτό μα προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Και βλέπεις ο κύριο τι αγάπη έχει. Κάθε μέρα θυσιάζεται. Αυτό που υπο, υφίσταται ο κύριο στα 40 λίτρογα, στις λειτουργίες που γίνονται κάθε Κυριακή είναι ένα καινούριο μαρτύριο, ένα νέο σταυρικός θάνατο. Τον υφίσταται ο κύριο. Τον πονάει αυτό. Τον πονάει, ξανασταυρώνεται ο Χριστός, γεννιέται, μεγαλώνει, αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Τι θα πω αν θα θυμάστε, γεννιέται, μεγαλώνει, διδάσκει, σταυρώνεται, πεθαίνει, ανασταίνεται. Αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Για φαντάστε, φαντάζεστε ο Κύριος, κάθε μέρα, κάθε μέρα να σταυρώνεται για μας, να χύνει το αίμα του για να κοινωνούν να κοινωνούμε εμείς μας λυπάται ο Χριστός αυτό σημαίνει η εκτιρμής χάρη και εκτιμής καταχράει χάρη μας δίνει να κοινωνούμε μας λυπάται γι' αυτό μας δίνει και κοινωνάμε και φιλανθρωπία είναι φιλάνθρωπος αγαπάει τον άνθρωπο θυμάστε τι είπαμε για τον σατανά είναι μισάνθρωπος Εκείνο τον νησί τον άνθρωπο Εκείνος τον τραβάει τον άνθρωπο από τον Θεό, τον απομακρύνει. Γιατί ξέρει ότι αν ο άνθρωπος πάει κοντά στο Θεό, εκεί θα βρει φίλο. Ο καλύτερο φίλος του ανθρώπου, δεν το καταλάβαμε ποτέ, δεν του ποτέ. Γι' αυτό σα είπα, δεν άφησες ποτέ τα παιδιά σου στον Θεό. Δώστου τα. Κύριε τα παιδιά μου, φίλα ξέτασή. εσύ. τα αγαπάστε Θεέ. Ποιος τα αγαπάει, η μπάλα? Ο διάολος που κυκλοφοράει μέσα εκεί θα το το παιδί ποιος θα αγαπάει η πορμία του καραβάρου αυτή την αγαπάει ποιος θα αγαπάει τα παιδιά ποιος τα αγαπάει στήλτα στην εκκλησία κάποτε, σας το έχω πει νομίζω ότι όμως θυμάστε κάποτε είδα μια κοπέλα τη ρώτησα πας στην εκκλησία εγώ μου λέει φοβάμαι λέει, γιατί φοβάς. τι φοβάσαι Εκεί στα στέκια των αρκοματών που παίζει, δεν φοβάσει. Εκεί στους μακαιροβράδε που γυρνάει, δεν φοβάσει. Στους μεθυσμένου που κυκλοφορά, δεν φοβάσει. Δεν φοβάσει εκεί. Σανάει κλάμπ δεν φοβάσει. Στου μεθυσμένου που πάσει εκεί, στι ταβέρνε, δεν φοβάσει. Άκουσε ποτέ πελάκι μέσα στην εκκλησία να γίνει κανένα άκουσε ποτέ. Αύξου ποτέ μέσα στην εκκλησία να γίνει κανένα, ακούσαται ποτέ κάτι τέτοιο. Αύξου ποτέ μέσα στην εκκλησία να γίνει φορνίε πότε. Πότε. Κι αν έγιναν εξαίρετα, εξαίρε, εξαιρέσεις, σπάνιες, σπανιότατες εξαιρέσεις. Φοβάσαι, τι φοβάσαι, τι φοβάσαι, να πα στην ειρησία φοβάσαι. Φιλάνθρωπος γαρών δεσπότης, θα το ακούσετε μεθαύριο το Πάσχα αυτό, στην ευχή του Αγίου άντου Χριστόβου, φιλάνθρωπος γαρών δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον. Και τον ίστερον λέει, και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήνω δίδωση και του το χαρίζεται. Όλους τους αγαπάει ο κύριος. Τελευταίος αν κοντά στον Χριστό, τελευταίος να πλησιάσεις, θα σε δεχτεί λέει όπως δέχεται και τον πρώτο. Δεν είσαι αυτό. Δεν βλέπεις αγάπη του Θεού εδώ. Φιλανθρωπία δεν βλέπεις. Δεν διακρίνεις τίποτα. Χάρη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού. Κατά χάρη λοιπόν κοινωνούμε. Επειδή μας βηπάται ο Κύριος κοινωνούμε. Επειδή είναι φιλάνθρωπος ο Θεός. Μας δίνει το σώμα Του και το αίμα Του. Το σώμα και το αίμα του Ιού, Του. Του μονογενού Σου Υιού. Με Του ευλογητός. Συν το Παναγίο κλπ. Θα προχωρήσουμε την άλλη πέμπτη, την, το άλλο Σάββατο συγγνώμη και τα επόμενα Σάββατα Θα προχωρήσουμε και θα φτάσουμε στο μυστήριο που θα κοινωνήσουν οι πιστοί Αλλά αρχίζετε να ετοιμάζεστε Και αν έχετε υπόψη σα αυτές τις ημέρες της Αγίας της Σαρακοστής Πολύ και κοινωνείτε με την άδεια βεβαίως του πνευματικού σας να προσέρχεστε εν φόβο και εν τρόμο, με συντριβή, με δάκρυα, γονικλινής σας είπα, ή δυνατόν γονικλινής. Να φρύτετε και να τρέμετε κατά την ώρα που ανοίγετε το στόμα σας να εισέλθει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Θα τα πούμε βεβαίως αυτά όταν θα έρθει η ώρα, αλλά σας προειδεάζω, σας προειδοποιώ. Μια και πλησιάζει αυτή η στιγμή, κατά την οποία θα μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα. Ήρθε λοιπόν η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντα μαζί με όλους μας. Αμήν.